ΚΡΕΔΙΟΝ ΒΩΛΛ, ο τείχος έχει, <μίλωνα> έχει φωνή. Έχει φωνή. Έχει φωνή. Έχει φωνή. Μιλάτε, κύριοι. Ωραία οι κούμπι έχουν. έχουν, σκόλια έχουν, τραγούδια έχουν. Πειράστε, κυρίες, τη Τώρα και στην πόλη σας οι καλύτερη έχω δει Πάρε στον τείχο και δεν θα χάσω Καθαρίζω υπόγεια Καθαρίζω ανώγεια και κόμματα καθαρίζω, κερία μου Στον τείχο Τώρα και στη γειτονιά σας Τειράστη κυρίες και κύριοι Στράδιο έχουν Η τυρνετ έχουν Η τελέφωνο έχουν Ένα κερό έχουν δει Τώρα ένα κερό κρυμίδια Στον τείχο οι καλύτερη εκπομπή τη ανθρωφόκια! Καλή σα μέρα φίλε και φίλες, καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο τίχου. Εδώ είμαστε περπατώντας Και όπου βγει Όπου φτάσουμε όπως λένε και οι πρόσφυγες bay, bay, bay, bay. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα δεν θα φτάσουμε μακριά bay, bay, bay. Γιατί ετοιμάζουνε γερά κόλπα Λοιπόν φίλοι και φίλες, πολλές πολλές, πολλές καλημέρες από την καρδιά μα σε όσους μας κάνουν την τιμή να συντονίζονται και όχι μόνο Μουσική Από την Αλεξανδρούπολη τη Δράμα, την Ξάνθη, την Κομοτηνή, την ωραία Ορδέα τη Βέρια τη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη, την Άουσα, την Πτολεμαϊδα Πολλές-πολλές καλημέρες στην Πρέβεζα και στη Χονολούλου, στην Άρτα πολλές-πολλές καλημέρες, στην Πάτρα και στη Ζάκυνθο καλημέρες στην Εμέα, στην Αρκαδία, στην Καλαμάτα Καλημέρα Δίνα Καλημέρα στην Κρήτη Καλημέρα Καλημέρα στη Χίο και στη Μιτιλήνη Καλημέρα στο Βόλο Καλημέρα στην Αθήνα Καλημέρα στο Άνο Γκίζη, στην Κυψέλη, στο, στην Κυσαριανή Καλημέρα στα Σπραχώματα Για σου Δήμητρα Καλημέρα στους φίλους που Μας κάνουν παρέα ε, από εντός εκτός Ελλάδος, από μακρινά μέρη όπως το Wisconsin, Petlendon, και στο Oregon Καλημέρα στον Καναδά και στην παγωμένη Νορβηγία Καλημέρα στην Αγγλία και στην Ολλανδία, καλημέρα στην Ταϊλάνδη και στα υψίπεδα our... Καλημέρα τι καλημέρα θα μου πεις Ε, δεν είσαστε η μοναδική παιδιά που βλέπω τα μηνύματά σα. Α ένα Βασίλη ε, Ο Βασίλης ε, εντοπίζει την, ε, ότι παρόλα αυτά που συμβαίνουν, αυτοί κάνουν τη δουλειά του, δεν σταματάνε. Περνώντα τροπολογίε, νομοσχέδια και... Δυστυχώ έτσι είναι Βασίλη έτσι ήταν πάντα. Καλής σου μέρα Σάκη. Σου μέρα. Το μήνυμα του Σάκη είναι το εξής. Λοιπόν, με αφορμή την αδυναμία Κροατή, λέει Σάκης, να κατανοήσει το αυτονόητο. Και σημειώνει το εξής. Αυτό ξέρεις που οι περισσότεροι και καλά ψαγμένοι μάθαμε να κάνουμε όταν ακούμε την άποψη ενός τρίτου είναι να την κρίνουμε με βάση την δική μας συνήθως κομματική ιδεολογική γραμμή. Όταν και όσο μας βολεύει έχει καλός. Διαφορετικά οι περισσότεροι αποσυντονίζονται και αρχίζουν οι σερσερίδες. Α, εδώ. Σάκη μου θα ήθελα μια διευκρίνηση. Τι είναι οι σερσερίδες. Μα αυτός λέει αυτά. Αυτός μέχρι τώρα άλλα έλεγε «Ναι ρε σερσέμι», αυτό το γνωρίζω, αυτός τα λέει. Μόνο που εκτός από την νοματική θέση υπάρχει και το αυτονόητο, που χωρίς να το θέλει περιέχει αλήθειας, έξω από, και πάνω από το κομματικό και προσωπικό σου συμφέρον. Ακούς για παράδειγμα τους χρυσαβηγήτες να είναι εναντίον, ξέρω εγώ, της παμποσμιοποίησης, δεν μπορείς παρά να συμφωνήσεις. Όταν όμως συνειδητοποιείς με ποιον ταυτίδεσαι, σου έρχεται να αλλάξεις άποψη, λέει ο Σάκης, διότι όταν η άποψη πλασάρεται από αυτούς, τόσο το χειρότερο για την άποψη. ή μήπως γι' αυτό τους αφήνουν να υπάρχουν ακριβώς. Διότι όταν σου μιλάει για πατρίδα αυτός που να τον Αγγελωτό το Σταυρό τόσο το χειρότερο για την πατρίδα και τόσο το χειρότερο και για αυτού που μιλάνε για πατρίδα και απέχουν χιλιόμετρα από τον εθνικό σοσιαλισμό δεν ξέρουν με συλλήβεις λέει ο Σάγκης Σάγκη μου σε συλλήβω σε σύλληψα τόσο που δεν μπορείς να φαντάσεις συλλημένος έχω <ΣΣΣ> Λοιπόν, αλύσα πολύ το δίκιο ε, σε αυτό το θέμα ή η... το ότι, ας πούμε, ε, λέει, ξέρω εγώ, πολύ σωστά το θέτης, ε, η το οτι α πουμε Αυγή είναι έναντιο της παγκοσμιοποίησης. Πιάσεις έναν από αυτούς και του τι ακριβώς εννοείς, παγκοσμιοποίηση, ξέρεις, θα αρχίσει, θα άντριβουν. Όπως επίσης, είναι και κάποια άλλα τυπάκια, τα οποία, όπου, ό,τι, ας πούμε, λένε πώς θα τις μπούσουμε. Τι έπωσνα, ας, με, ο... θέλουμε τη Γραχμή, θέλουμε να βγούμε από την Ευρώπη, θέλουμε εκείνο, θέλουμε τ' Η, η, η γνώμη μου τα παιδιά δεν σας είναι ότι η άποψη, η άποψη είναι καθημερινός αγώνας. Η άποψη είναι η καθημερινή πρακτική. Δεν μπορεί να έχεις άποψη, την ποιη άποψη για τα πολιτικά α πούμε, και να πηγαίνει και να σπρώχνει τις ουρές, να βλέπεις σε μια κρουαζιά α πούμε, και σε να κάνεις την καρέκλα και σε να σε κοντά με Είναι καθημερινή πρακτική η άποψη. Και εκεί φύγεται. Ο άνθρωπος, μάθα που να με ξέρει σε μένα από μέχρι δίπλα σε ξέρω. <laughs> Εντάξει. Αυτό είναι καθημερινή πρακτική άποψη. Η ιδέα είναι καθημερινή πρακτική. Όλα όσο για τις άποψεις που έχουνε τις θέσεις που έχουν ειδικά, όσοι ασχολούνται με την πολιτική, σε όλες τις ε, ε, αποχρώσεις, ε, όπως καμπολαβαίνεις... Ε, είναι απόψει δίκτυα. Τι λέω εγώ δίκτυα. Αν υπέρρυχουν τα δίκτυα, να αρέσουν ψάρια. Ψήφω κουβαλήτες. Δυστυχώ, δυστυχία στα ε, ε, Ούτε μας κυβέρνησε, ούτε πρόκειται να μας κυβερνήσει. Ανθρώπους με σταθερή άποψη. Εντάξει, μπορεί να διαφωνήσει με την ε, άποψη και τη στάση του, αλλά δεν έχει σταθερή άποψη. Ότι ε, ρίχνουν τα δίκτυα και ό,τι θα αυτή είναι η αποψία μου τόσο που δεν φαντάζεσαι. Λοιπόν, δεν είναι κάποια λέξη. Αυτό που θα ήθελα όλοι είναι ότι το προσφυγικό αυτή τη στιγμή, το μεταναστευτικό, όπω θέλει, αυτή η καινούργια κατάσταση την οποία βιώνει ο πλανήτη, θα έλεγα, και όχι μόνο η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είμαι οδηγό για τα μύρια προβλήματα. Έχει βολέψει απεριόριστα του εντόπιου εκτελέστα. Την κουκίπα που του ακούν τώρα που είναι για να είναι γιατί επικοινώνησαν με ανθρώπους. δεν αν τώρα έχουν πηγαίνουν πρόσφυγοι, οι ποத்து λένε ε, επιστάδες στην Ελλάδα, όπως ήταν και ε, το η το, του κάθε η το στην η desarmada y otro tenía... με το Σαρδάξιμο το... και Μορδάκι, ο Ζήμιος και το Μονέ, ακριβώς αυτό ήταν το πρόγραμμα της Ευρώπης. Είμα, είμα, είμα, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τι και μας λέτε τώρα. τους του Не слышно, но он это. это. Let's go back. και να η Λάδα είναι προς από δηλαδή, η Σερβία, παιδιά. Το Συμβουλίο ασφάλεια Ασφάλειας θα προφράσει χθες ώστε αυτός να πάρει μέρος όλοι τα πράγματα θα με το επιχείρημα ότι θα κερδίδει, θα κερδίδει ασφάλεια των Σερβίων πολίτων. Θέλετε, ε, 16 και πόσο πέρασαν 20 χρόνια και κάτι δηλαδή, από την εποχή που το κανείς μου, είναι είναι μέχρι και είναι γυμμένοι για τον βέβαια στη Σερβίδα ο Ασίγετ, και και στην Ελλάδα και αλλού. Είμαστε να να πω ότι πέρασαν από τους Ευρωπαίους και τους συμμάχους οι Σέρβοι, που τα λοιπόν, που το Μάρια να κυβερνάνε λαούς, να εκφοβίζουν να και και σ' αυτό θα καταβάλω στον Ευρωπαϊκό Προσφύγων και άλλοι, Ευρωπαίοι, οι οι άλλοι από τον Μπαμπούλα, ο Μπαμπούλας ο οποίος πήγε πίσω τα προβλήματα τα πραγματικά της y es el realidad en la cruz και στο λεπισκό τελευράς είναι ότι πάνε οι Σερβοί που ξέραμε. από το ευρύντα, η Άγελή, η που διορίστηκαν από τη Γερμάνια και τη Σερβία, άδεκουρα αντί τις μας λίπους. σε λα στην Αυστρία και απάντησε ή Ελλάδα να να Θέλεις να είσαι να Δεν θέλεις να είσαι, δα, να είσαι που είσαι. Θέλεις να είσαι Ευρωπαίος. Τι να κάνουμε αυτός και να Υπ. Υπ. Υπ. Υπ. Με μπορεί να πω στον τέστα σύνορά της θα πρέπει να τεχνει το ερώτημα για το άλλο. Αυτή μπορεί να συνεχίζει να είναι στον τελικό σύνορο της Δεν mm. συγχωρείτε, θα χρησιμοποιήσω τη γλώσσα. Mm. Αν το δείξει εσύ και η Σέγγιν, θα μου πει σε σου δίνω. Mm. Εντάξει, mm. αλλά μας τα έχετε κάνει τα ομπαλιά, τα, ε, σαν. Μπάλια, σαν mm. Δεν mm. Δεν mm. Και φυσικά την ή αν δεν ψήχευε τον αγμία του το Μπούτα με τον Τσίπρα, ο Μπούτας τώρα απαντηθούνται απ' το σπυρά, απ' τα σπυρά μπλόκα. Εντάξει, λοιπόν, ο Μπούτας τούτο και ο το Τσίπουρο και το έπαινα ξέρες λίτρο μόνο που δεν μπορούν να μας πάρουν. Δηλαδή, ε, τον Τσίπρα είναι τον ήλιο και τον Τσίπουρο. Εκείνο, βέβαια, που δεν απ το απάντησε ο Μπούτας, είναι ότι το Τσίπουρο, αν δεν είναι τυποποιημένο για κάτι τέτοια με τους νόμους που ψηφίσαμε και κάτι τέτο Βουτάνε στον κρόμο ανέξει ένα μπουκάλι τσίπρου εδώ πριν κάποιους μήνε είχαν βουτήξει ένα νεαρό, είχε σταμάξει δύο μπουκάλια τσίπρου και του ρίξαν 3.000 ευρώ πρόστιμο, νομίζω κάτι τέτοιο. Χαριτομενιέ. Και τώρα λέει ε, τελικά, τι, έγι, τι έκανε ο βουτάς εκεί πέρα που πήγε, το πυροσβεστήρα έπαιξε. Yeah. Τι είπε στον Τσίπρα, Είμαστε 40 μέρε στον αγώνα, δεν είναι αγώνα μια και έξω. Ο αγώνας αυτός είναι μια παρακαταθήκη για τους οργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Ρε μα δουλεύετε. Να μαζεύουν σιγά σιγά, όπως βλέπετε. Γυρνάνε στα καφενεία. Πού άλλο να γυρίσουνε. Λοιπόν, και τέλος η παράσταση. Νομίζω ότι από την πρώτη μέρα το είπαμε. Από την πρώτη μέρα, τι παρακαταθήκη είναι, για ποιον να... Τι παρακαταθήκη είναι, ρε μπούτα, για τα λαϊκά στρώματα. Ρε μας δουλεύετε τελικά. Μα δουλεύετε. δουλεύετε φυσικά μα δουλεύετε Καλά κάνετε και μα δουλεύετε Τι παρακαταθήκη είναι για τα λαϊκά στρώματα Ο άνεργος είναι λαϊκό στρώμα Δηλαδή τι παρακαταθήκη του άφησες εσύ Αυτή είναι και η τεράστια διαφορά Των σημερινών αγώνων Από τους παλιούς Οι σημερινοί αγώνες Στους σημερινούς αγώνες δεν κερδίζεις τίποτα Κάνεις δώρο Στους παλιότερους αγώνες τσιμπολόγαγες Τσιμπολόγαγες καταλαβαίνει. Τη σου λέω τσιμπολόγαγε. Όλα αυτά τα δικαιώματα τα οποία κατάργησαν οι Σαμαροβενιζελοκουρελοκαραμανίδω Κουρελοτσίπριδε -Κουρελο τα κατάργησαν. Αυτά, αυτά. Το τσιμπολόγημα. Η σημερινή αγώνε λοιπόν είναι για την τηλεόραση. Να σου κάνει νόημα ο κλόον δημοσιογράφο να, να ρίχνει στο γάλα, να δηλώνει περήφανα του υπαγώνιο κόλου στα μπλόκα, τα κολομέρια όπω το άλλο, να κάνει επισκέψει στο μέγαρο του Μάξιμα και να κάνει ιστορίε. Τέλος, τελείως η ιστορία Οπότε φίλοι και φίλες Να κάτσουμε Να αράξουμε στον ήλιο Και να πίνουμε τσίπουρα Διότι τα νέα Ακούστε τώρα τα νέα για τους κτηνοτρόφους από την Κονομισιόν Έχουν δύο μήνες διορία η Ελλάδα να σταματήσει Να φορολογεί διαφορετικά το εισαγόμενο γάλα και κρέας Από ότι φορολογείται τον τόπιο Τέλος, τέλος Το καταλαβαίνετε καμία διάκριση φόρων Θυμόσαστε τι είχε γίνει με το. Με το ΦΠΑ Τι κάνετε ρε μοσχάρια τους είπε Η Ολλανδία Που θα πουλάω εγώ τα κρέατά μου Λοιπόν Τελ... Καταλαβαίνετε Αυτή είναι Νάτι οι αγώνες πούντι, πούντι, νάτι, νάτι. Ο Ανδρέας μου λέει Ότι Γιάννη για το πολιτικοκοινωνικό σύστημα Και όλο αυτό το καθεστώς που μας κυβερνάει Είναι ο καθρέφτης της σημερινής κοινωνίας Μιας κοινωνίας πλήρω εκπαιδευσμένης Και άρρωστης σε όλα τα επίπεδα Α δει ο καθένα δίπλα στη μικρή του κοινωνία. Ποιο είναι ο δίθεν πολιτευτή που θα μα εκπροσωπήσει, ποιο είναι ο δημοσιογράφο που θα μα ενημερώσει, ποιο είναι ο ψηφοφόρο που θα επιλέξει και ποια κριτήρια. Ε, Προσημείωση συνέχιση τη εκπομπέ, λέει ο Ανδρέας Κάτι άκουσα πω μπορεί να σταματήσει. Ε, Ανδρέα μου, όπω τα λες είναι, αλλά τελικά για να κοιτάξουμε αληθωρήσαμε. Δεν μπορούμε ούτε δίπλα μα να κοιτάξουμε. Ούτε δίπλα μα κοιτάξουμε. Ξέχασες να σου πω κάτι, α πούμε, έλεγα από παλιά στις εκπομπές, ειδικά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μα είναι καλό παιδί αυτό, είναι ξάδερφος του Μίτσου, της του Μπατσανάκη, της Ρίνας. Λοιπόν, και τελικά δες ποιοι είναι στα τοπικά, όπως τα λένε εκεί, συμβούλια, δημοτικοί σύμβουλοι, δήμαρχοι και... μην πας παραπάνω δηλαδή. Μην πας παραπάνω. Όπου ο κάθε άχρηστος, ο πιο άχρηστος της κάθε κοινωνίας ως κομματός έγινε και βουλευτής κλπ. Το σχόλιο λοιπόν της Κατερίνα για το Μπούτα Μετά την εμφάνιση Μπούτα στο Μαξίμου και μετά την είσοδο μόνο 20 τρακτέρ από τον μπλόκο του κομμουνιστή Μπούτα στην Αθήνα απεδείχθη ότι για πολλοστή φορά παίζει το φρουρό των μνημονιακών κυβερνήσεων και ο ρόλος του είναι χειρότερος και από τα αναχώματα ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΕ και τα άλλα υποκομματίδια Λυπάμαι ότι συμφωνώ με αυτό το σχόλιο αλλά τελικά αυτό αυ, το, Αυτή η δυστυχία Είναι λέει παρακαταθήκη Τι, Εγώ δεν καταλαβαίνω αν μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει 40 μέρες τώρα ε, Στα δελτία των 8 Και όπω τα λένε Και τώρα και τάλο Και τα ξόβιζα εκεί πάνω στα τραχτέρ Να πηγαίνουν και να κάνουν κομπές Τι παρακαταθήκη ακριβώς Είναι αυτός ο αγώνας Τι ακριβώς Ποια παρακαταθήκη είναι Αυτός ο αγώνας Λοιπόν Ποια παρακαταθήκη. Να σου πω ποια παρακαταθήκη είναι. Επειδή είχε στείλει και ο, και ο Νίκος στην αρχή ένα μήνυμα για, τα, για τον πληθωρισμό και ένα δις πτώση τζίρου, ένα δις στα καταστήματα σε σύγκριση με πέρσι σε περίοδο, μέσα σε περίοδο εκπτώσεων. Ένα δις, ένα δις το καταλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ ακόμα δεν έχουμε την αύξηση εισφορών, μείωση αφορολόγητου και όλα αυτά που απαιτεί 80% αύξηση φορολογίας στο Δήματος. Οπότε αν να είμαστε καλά του χρόνου θα μιλάμε για μεδενικά πράγματα. Οι μόνοι που θα κινούνται του χρόνου θα είναι ξέρω εγώ τα λίτλ, τα, τα, τα, τα μαγαζιά όπου θα πηγαίνουν ε, να ψωνίζουν με, με την κάρτα ή με το κουπόνι οι υπάλληλοι του Σόιμπλε Δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα Μας συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτές τις εκφράσεις Αλλά όταν σε πληρώνει ο Σόιμπλε Είσαι υπάλληλο του Σόιμπλε Δεν είσαι υπάλληλο του Μίτσου Που έχει μπουτικού ε. Έτσι Είσαι υπάλληλο του Σόιμπλε hey! Hey! Ε, Καλά τώρα Άμα σου λέει η, Εθνική, η τράπεζα της Ελλάδας ότι το 2015 ο δίχτυς φτώχεια Στη χώρα εκτινάχτηκε Στο 8% από το 0,4 που ήταν το 2010 Ποιο είναι 8% ρε παιδιά Για καθίστε να το κουβεντιάσουμε Δηλαδή είναι Μεσαία τάξη ή πλούσιος Αυτή τη στιγμή σου λέω εγώ να πούμε Ένας ο οποίος παίρνει από τα πεντάμινα ε, και αν τα παίρνει 400 ευρώ το μήνα Μην μας κάνετε πλάκα άλλο Εντάξει να δέχουμε Αλλά μην μας κάνετε πλάκα τι μας είπε ο για το ΝΑΤΟ παιδιά Με αυτό που είπε είμαστε πλέον σίγουροι Ότι ξαφνικά οι βάρκες των προσφύγων θα τρυπάνε Ακούστε τώρα τι είπε ο ποργός. Καθήκον του ΝΑΤΟ δεν είναι να γυρίζει τις βάρκες πίσω στην Τουρκία Αλλά τους ναυαγώσεις λέει δηλαδή, Θα τους συλλέγουν και θα τους γυρίζουν στην Τουρκία Πώς θα τους συλλέγουν Θα τους παίρνουν με γερνό μας από τη βάρκα Εν τω μεταξύ το Μάτρο, προσέξτε τωρα, το Καστελόριζο ποδιά είναι εκτός μετορικής προστασίας, διότι δεν θεωρείται ότι ανήκει γεωγραφικά στο Ιγείο. Ακούτε τωρα. Τα μετορικά πλοία θα ανεφοδιάζονται και σε λιμάνια της λέω και της Λίμνου. Α, μια χαρά ο Λάσης. Δεν ξέρω τι ήταν η άλλα μια ζωή. Αμερικάνο Ευρωπαϊκοί... Γιατί ε... ο, ο, ο, ο, ο Καστελόριζος δεν το βάλει μέσα ποδιά. You make this και δεύτερο επίπεδο κομματικών θέσεων, με επιπλέον 33. Να συζητά με τσίπρεδε να κάνουν κόντρε λεκτικέ μέσα στην κατοχική βουλή με ψηφισμένου ναζιστέ. Είπαμε. Αλλού βαράνουν τα όργανα, όπω το λέει, και αλλού αλλάει η κότα. Τι να κάνουμε. Θεοδοσία. Λέει η Θεοδοσία πω από το 1960 μέχρι σήμερα Τουλάχιστον 3 εκατομμύρια Τούρκοι ζουν και πολλαπλασιάζονται στη Γερμανία, ξεσκατίζοντας τους Άριους. Οι Τούρκοι και οι Τουρκάλες, ηθοποιείς στα τουρκικά σύντριαλ, είναι Τούρκοι Γερμανίας δεύτερης και τρίτης γενιάς, γέννημα τρέμα. Και σήμερα επικαλούνται την Ισλαμοφοβία, γιατί το φάντασμα του όποιου σοσιαλιστικού επιτεύγματος πλανάται και τους τρομοκρατεί, αλλά δεν μπορούν να το ξαναχρησιμοποιήσουν. Εξαιτίας του μεταναστευτικού, ο στρατός που τελείως στοιχεία χία περικυκλώνει τη Ρωσία είναι όσος και το 1941. Αχά, αχά. Σε αυτό να σου πω το εξή, θεωρησία. Το ο Τούρκο Γερμανός, όπως ο Τούρκο -ε, Γερμανός, ξέρεις, ε, δεν έχω την υποψία, ξέρω περιπτώσεις που είναι γερμανικότεροι των Γερμανών. Παιδιά Ελλήνων, τα παιδιά γίνονται οποία γεννήθηκαν εκεί δεύτεροι ή τρίτες γενιές φαντάζομαι γεννήθηκαν εκεί δεύτερη ή τρίτη γενιά, φαντάζομαι ότι κάπω έτσι θα είναι και οι Τούρκοι που γεννιούνται στη Γερμανία. Λοιπόν, κάπω έτσι. Μπορεί να έχουν, ξέρει, αυτό το συγκινησιακό, α πούμε, Α, η πατρίδα του παπά, του παππού, τη βλέπουν, ξέρω εγώ, επειδή μου γραφικά, πώ να σου πω. Κατάλαβες. Και γνωρίζω και προσωπικά περιπτώσει, οι οποίε είναι οι γερμανικότερε. Του Γερμανών. Λοιπόν, μπορεί ξέρω εγώ να είναι στα Τούρκικα Σύρια, αλλά εκεί που μου λε, Τουρκογερμανοί γεννημένοι στη, Τουρκη, στη Γερμανία και πέρα, αλλά δυστυχώ. Mm -hmm. Καλή σου, Βεραντώνη. Mm -hmm. Καλημέρα, λέει ο Αντώνη. Το ξέρω από πρώτο χέρι, είναι πολύ αυτοί οι Ελληνάρες η ελληνική ψυχή. Εσύ το ξέρει από πρώτο χέρι. Ρε συντανέμοι. Λες σου πως είσαι μεγάλος γκαντέμισης, αδερφέ μου. Είσαι πολύ μεγάλος γκαντέμισης, ε. Εσύ τη Σερβία τη διέλυσες, τη Σερβία τη διέλυσες, την Ιβάλα τη διέλυσες. Αμά ρε. Λοιπόν, θα σου, θα σου στείλω με πληρωμένο με τα έξοδα να πά στη Γερμανία. Να τη διάλυσεις και τη Γερμανία να τελειώνουμε. <laughs> <laughs> Μόνο έτσι μπορεί να το κενταχθένεις κανένας άλλος. Να είστε καλά, Αντρονι. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, ένα τραγουδάκι σπέσιαλ. Ένα τραγουδάκι σπέσιαλ μιλάμε, σπέσιαλ ε, αφιερωμένο και παραγγελιά και επιστρέφουμε να κλείσουμε μήπως υπάρξει κάποιος καθυσταρημάλος. Ε,